Γεια σου Βασιλική. Γεια σου αυτήν Πρώτη φορά σήμερα δηλαδή, τώρα μόλι ιδωθήκαμε. Μόλις ιδωθήκαμε. φέσα μόλις, μόλις. Μόλις ακόμα. Αργήσαμε λιγάκι έπεσε το σύστημα εδώ πέρα. Ανέφερε ναι. καθόλου το μυθιστοκάκι τίποτα. Όχι. Είναι αλήθεια όχι. Όχι. Το σκέφτηκε μήπω. <χαχα> Γιατί αυτό που πάθαμε δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Έπεσε το σύστημα ολόκληρο. Ε, χαμηλώνω εδώ πέρα, Ελπίζω να τα καταφέρνω και να βγαίνουμε σωστά στον αέρα. Mm -hmm. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κόσμο, να πούμε ότι είμαστε στο πλατεί Αρέντιο, στον Ιντερνετικό σταθμό που παίζει ακόμη. Πες κάτι, Βασιλίκη. Τίποτα, έχω εδώ το καφεδάκι μου, εδώ να τα πούμε με τους φίλους, πες που μπορούν να, μας, ε, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ε, ναι, μπορούν να μας γράψουν είτε στο facebook, στο νυχτερινό τύπο, στο πλατεί mm -hmm. αρέτιο, ε, μπορούν να μας γράψουν στο chat του σταθμού το οποίο έχουμε αναρτήσει, έτσι mm. και να μας πει ο κόσμο τι θέλει, θα μιλήσουμε για τα πάντα, για τα πάντα λέμε τώρα <laughs> <laughs> θα πούμε πολλά πράγματα, δεν έχουμε πρόγραμμα είμαστε έτσι τι είπαμε θα θα μιλήσουμε έτσι σαν να είμαστε έτσι πίνοντας καφέ <laughs> σαν δυο καλοί φίλοι mm -hmm. <laughs> και αν ε, εσείς θέλετε κάτι να μας πείτε, να μας γράψετε κτλ ε, μπορείτε να μας το γράψετε, να, αν έχετε κάποια ιδέα γιατί να συζητήσουμε εμείς θα πούμε και τα πάντα ή έστω θα, θα προσπαθήσουμε Θα ξεκινήσουμε από τη... ό,τι από μας έρθει Από ό,τι μα έρθει Λοιπόν, ε, ας αφήσουμε το τραγουδάκι να παίξει mm -hmm. να αναψουμε και ένα τσιγάρο και πανερχόμεθα Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ Ακούμε Dr. Ross Γενικώς ακούμε blues Αν όμως έχετε κάποια άλλη μουσική επιθυμία Μπορείτε να το δηλώσετε στο chat του Σταθμού Ή στο facebook ε, Και αν το έχουμε το κομμάτι Θέλω πάντα θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε mm -hmm. Λοιπόν, ο Βασίλικος θα βλέπεις τα πράγματα Για πες Μισογεμάτα ακόμα. Ακόμα μισογεμάτα. Ε, αυτό σημαίνει ότι είσαι αισιόδοξη, ε, αισιόδοξη Εντάξει, ναι. Δεν είναι εθελοντικό, αλλά δεν, ε, δεν αφήνω και τη, την καθημερινότητα που τρέχει, α πούμε, με όλα τα γεγονότα και τα διάφορα που συμβαίνουν να με φέρουν από κάτω. Αλλά ότι είναι δύσκολα πράγματα είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν καταλαβαίνω πού είναι η δυσκολία. Ε, σου έδειξα προηγουμένω και αυτή την ωραία φωτογραφία με τους τρεις ε, σκελετούς που λέει από κάτω η ελπίδα έρχεται έτσι και όλα αυτά και γελάσαμε <Κι> με αυτό ε, κοίταξε αυτό που συμβαίνει είναι το εξής αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει γίνει ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως ψυχών Κατατρεγμένων ανθρώπων, άλλου που έφυγαν από τη χώρα του γιατί είχαν πόλεμο, άλλου γιατί εξαφάνισαν τη χώρα του παίρνοντα όλο τον πλούτο. Ε, έχουμε δηλαδή πρόσφυγες και μετανάστε, οικονομικού μετανάστε, ε, του οποίου ε, οι παγκοσμιοποιητέ του εγκλωβίζουν εδώ για να του χρησιμοποιήσουν για κρέα στι ειδικέ οικονομικέ ζώνε, για τι οποίε έχουν αρχίσει και συζητάνε πολύ ζεστά πλέον. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι παραδώσαμε το Αιγαίο στον Άτω και λίγο στους τουρκού. Λίγο, ναι. Λίγο. Επίσης, ότι βγήκε ο Τσίπρας και είπε ότι τώρα τα εθνικά και όλα αυτά δεν έχουν σημασία, μη συζητάμε για τέτοια πράγματα, είμαστε Ευρωπαίοι και ανήκουμε στην Ευρώπη και δεν ε, Στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Ε, πάμε ολοταχώς για ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο νούπο και του νερού. Ε, επίσης, τα, δάνεια, τα κόκκινα δάνεια έχουν πουληθεί στα fans, Ένα σε διαβάρων fans, φανσ, uh -huh. τα οποία περιμένουν να ρίξουν και να πέσουν οι τιμές των σπιτιών για να επέμβουν δυναμικά. Ε, να πέραμε. Ε, ε, Περιθάμε. Άρα, άρα <σχερή> θα έπρεπε να βλέπεις μάλλον το ποτήρι και ομάδος. Έχεις δει και μάλλον κάτι πέρα, είπα. Αλλά όχι με νερό. νερό. Ναι. Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα <σχερή> <σχερή> <σχερή> <σχερή> <σχερή> Άρα λοιπόν όλα, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά νομίζω ότι και η ανάπτυξη θα έρθει ως ονούπο. Η, η μυκείο πάνε καλά πάντως. Όπω υπρό... λέγαμε και την άλλη φορά. Αποσύρονται λέει από την Εβραμένη Μηχαία, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν κάτω από τόσο δύξωε συνθήκε ε, και το κράτο δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο. Του την άλλη φορά, δεν ήταν 800 πόσο ήταν. Μπράβο, ναι. Ναι, μάλλον σαρκή, δεν του αρκεί. Δεν έφτασε. Ναι, και αποσύρονται και μάλιστα και η Χρυστοδολοπούλου δεν έχει τραβήγματα. Η Χρυστοδολοπούλου ε, ποια είναι αυτή με το καταπληκτικό μαλί. Ναι, ναι, η Ιτασία. Είχε ΜΚΙΟ, είναι η πρώτη. Ναι, παράνομη ΜΚΙΟ, ναι. Εντάξει, γιατί... πολλοί από αυτού εδώ πέρα που είναι κυβερνά... Μη κυβερνητικέ οργανώσει, <laughs> ακολουθούσαν <η> κυβερνητική. <laughs> δηλαδή... <laughs> γιατί κάποτε και αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει, α πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί, κυρία. Ας πούμε. Για, γιατί τι έχει μόνο εσύ τη και δεν μπορώ και εγώ να γίνουμε κυβερνητικέ, α πούμε. Έτσι είναι, ε, δηλαδή τα νέα τριγύρω έγινε και αυτό που έγινε ε, στι Βρυξέλλες που σημαίνει αυτό ότι 4.000 στρατό στου δρόμου των Βρυξελών mm. οι Βρυξέλλες ξέρει πω είναι η Αφρική, καμία σχέση. 4.000 λοιπόν στρατιώτε στου δρόμου, κάμερε, αυστηρή έλεγχη, πληροφορίε ότι επίκειται χτύπημα και όλα αυτά. Έχουν σκληρή πάρα πολύ τα μέτρα. Δεν μέρα. μπόρεσαν. Όχι. Αυτά τα είχαν τα μέτρα. Έχουν ενταχθεί όμω στι θέλω να πω ότι δεν το προλάβανε. Ναι. και επίσης πρέπει να σου πω ότι όλοι οι δράστες είναι νεκροί δεν θα βρούνε ποτέ κανένα να τον ε, ανακρίνουν ε, να το ξέρεις yeah. όταν γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες ποτέ δεν πιάνουν δράστη εντάξει, συγκεκριμένε είναι και Τρομοκρατικές, τρομοκρατικά χτυπήματα αυτοκτονία είναι στην Οπότε έχουν και ένα πάτημα ότι δεν θα του βρούνε. Πώ θα του βρούνε, αλλά και να βρίσκανε, να είσαι σίγουροι ότι θα γινόταν μια συμλογή και θα σκοτωνόντουσαν. Όλο τυχαίω. Όλο έτσι. Ε, δεν είναι μυστικέ υπηρεσίε από πίσω σε αυτό που έγινε. Εντάξει, θα είναι ακακοήθη τώρα, είναι ακακοήθη. Όπω και η 10 Σεπτεμβρίου, α πούμε, δεν ήταν ναι, ναι. η side of the Λοιπόν, ε, άρα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμεί τώρα είναι να φοβόμαστε. Πρέπει να ζήσουμε με το φόβο, πρέπει να σκιαζόμαστε δηλαδή, ε, να μην βγαίνουμε έξω, αν είναι δυνατόν, να κλειστούμε στα σπίτια και να ενημερωνόμαστε και από την τηλεόραση βεβαίω. Βέβαια, ε, να ξέρουμε και τι μα γίνεται. Έτσι, έτσι, <laughs> να μαθαίνουμε τι αλήθειε κτλ. Οπότε, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε μετά να πούμε για το ποτήρι το γεμάτο. Φοβισμένοι, ναι, μάλλον είναι το να συνεχίσουμε <laughs> την ε Βασιλική, τι, τι έχουμε εδώ πέρα, θέλεις να διαβάσεις την είδηση αυτή, την ωραία την ίδηση. Ναι. Πριστώ ε, λεπτό λοιπόν να τη βρω. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ε, λοιπόν, κάποιος φίλος έχει ανεβάσει ένα βίντεο ε, το οποίο δείχνει ξύλο και χημικά σε νεολαίους και κατοίκοψη του ζωγράφου που διαμαρτύρονταν για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό και ήθελαν να παρέμβουν ειρηνικά σε εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ τον Παπα. Εκλεγμένη σύμβουλο στην περιφέρεια Αττικής, με τη δύναμη ζωή, καλούσε αφημιασμένη του άνδρε των Ματ να τσακίσουν του συγκεντρωμένου. Είναι πράγματα τώρα αυτά. Παίζουν. Είναι πράγματα, γιατί τι είναι. Δηλαδή, είναι τι, γεγονότα. Συγγνώμη. Σημαίνει. Τι πηγαίνουν εκεί πέρα, αφού μιλάει αυτό ο καλό ο κύριο, ο Νίκος ο Παπα. Έτσι. Και αυτοί γιατί παρεμβαίνουν τώρα. Τίποτα αλήτε θα είναι, α πούμε, μετανόητα τρικιά, τίποτα να είναι αρχοκομμουνιστέ. Βέβαια, βέβαια. Κάτι τέτοιο θα είναι. Γιατί οι κανονικοί κομμουνιστέ είναι μόνο οι Σιριζέοι. Θα το πούμε αυτό. Μόνο Σιριζέοι. Μόνο είναι η Σιριζέοι. Υπάρχουν και άλλοι κομμουνιστέ που επίση είναι πολύ ναι. έτσι. Είναι αυτοί που περιμένουν τι συνθήκε να οριμάσουν. Μπράβο, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, έτσι. Με εκεί, τα σφυροδρόμια εκεί ήταν. Μπράβο, εκεί στο περισσό περιμένουν τι συνθήκε ναι. να οριμάσουν. Δεν ναι. έχουν οριμάσει τι συνθήκε ακόμα. Μην ναι, σα ναι. οι συνθήκε, φοβάμαι, ναι. βέβαια. βέβαια Τώρα, Τζόναφν, δεν ξέρω αν την ίδια άποψη σκελετή με την ελπίδα, α πούμε. Αυτό που βλέπαμε. Και το άλλο το ωραίο, το οποίο και το. Έχω αναρτήσει εδώ πέρα το πανό το εκείνο. Είναι σε έναν τοίχο λοιπόν. Από πάνω κάγκελε έχει αναρτηθεί ένα πανό του ΣΥΡΙΖΑ και το σήμα του δίπλα. Ναι. Και λέει: Οι Έλληνε ξέρουν από προσφυγιά. Ο, ο, ο. Θα τα καταφέρουμε. Ο, ο, ο, ο. Πηγαίνει λοιπόν από κάτω ο τύπο με το σπρέι, ο <laughs> απίστευτο, και γράφει. Τι γράφει, θυμάσαι. Δηλαδή να τα μαζεύουμε. Δηλαδή να τα μαζεύουμε. Γεια, άλλη παραλία. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι. Ε, σε αυτό που ζούμε σήμερα, δεν πρόκειται να βρεθούμε. Κάθε μέρα, δηλαδή, η ειδησεογραφία είναι καταπληκτική. Πλούτος. Και... Yeah. και μαθαίνουμε και ελάχιστα, έτσι, διότι όλος ο κόσμος έχει επικεντρωθεί σε αυτό που γίνεται με τους πρόσφυγες yeah. και το οποίο, βέβαια, είναι τραγικό και είπαμε ότι είναι στρατόπετας συγκεντρώσεως όλα αυτά. Mm -hmm. ε, μεταφέρουν πλέον τους σκλάβους, όχι με καράβια αλλά τους εξαναγκάσουν σε φυγή από τον τόπο του. Ε, και... Έχει επικεντρωθεί ο κόσμο εκεί πέρα, αλλά από πίσω η κυβέρνηση παίρνει κάτι νόμους καταπληκτικούς, απίθανους. Κάνει κάτι συμφωνίες, α πούμε, φοβέρε και τρομερές. Σημαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα εγώ, δηλαδή νιώθω ευτυχής που ζω σε αυτή την κοινωνία, με το φωτήρι γεμάτο, πάλι πέ, έτσι θα ζήσω. Με τι, εντάξει, μπορεί να καταλάβετε, μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, και δεν ξέρω... Ε, θα επιτραπεί αύριο να γίνουν παρελάσει και τέτοια. Ε, μπορεί η 25η να γιορτάσει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι εγγυάται κανείς ότι θα συνεχίσει όπως να εορτάζεται 25η, 22η, 25, 17 Νοέμβρη. <laughs> ναι, νομίζω ότι είναι και σπατάλι πόρων, ας πούμε. Ε, μα ναι. Οι θεσμοί μπορεί να τις ανασχετίσουν αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σημεί κοιό πρέπει να χάρηκαν πάρα πολύ πιδόθηκαν τέτοια ποσά. Ναι. Ε, Πάντω έχει ενδιαφέρον το ότι η UNICEF αποχώρησε. Οι ΜΚΟ, μάλλον παίζουν κάποιο παιχνιδάκι, τα χρήματα που έχουν πάρει, ναι. και μάλλον ε, διεκδικούν περισσότερα. Ναι, δεν στάσια, ναι, γιατί ναι, είναι ναι. πολλά τα λεφτά, mm -hmm. και δεν του φτάσανε να ξαναγυρίσουν. Η UNICEF, α πούμε, όμω αποχώρησε, λέει. Γιατί η UNICEF δεν αποχώρησε, ε, Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποιε. Αλλά... Όχι, όχι. Ε, δεν λέω για ΜΚΙΟ τώρα, μιλάω για την UNICEF. Α, Νομίζω ε, ότι αποχώρησε δεν, δεν η UNICEF ναι, ναι, και δεράσει. κάτι ίδιο, κάτι τέτοιο, mm -hmm. α τι συνθήκε. Μπορώ να καταλάβω τι έχουν οι λάσπη έχει, δηλαδή πόσο κάνει ρε παιδί μου να ρίξει λίγο χαλίκι κατά τις σκηνές, αντί να έχεις λάσπη, λέμε τώρα έτσι, ναι, ναι, ναι. τη συζητάς. Που πήγε ο Κουρουπλής και είπε εδώ πέρα έχουμε φτιάξει κάτι είπε, Χίλτον, ε, τι είπε, ε, έκανα μια δήλωση, την άκουσες. Όχι, δεν την άκουσα. Θα, θα ψάξω, θα, ψάξω, θα ψάξω, και την βρω, για έχει... την για πάνω. Ε, κάπου αλλού είχε πάει, σε κάποια εγκατάσταση με πρόσφυγε και τα λοιπά. Yeah. Και ήρθε εδώ πέρα, έχουμε φτιάξει ας πούμε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καταφέραμε και φτιάξαμε ένα χίλτον. Ξέρω κά, κάτι, κάτι τέτοιο. Πάντω αυτό το χίλτον πολύ κατακαιρματιά στο στόμα του. Πριν από, από κάποιου μήνε, ο Ιαδιάδη. Ο, ο Άδωνη. Ε, ναι, είχε παρομοιάσει τη Μακρόνη με το χίλτον. Εντάξει, Μακρόνη, τι ήταν αυτό. Χίλτον. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> ε, Ωραία, ας ακούσουμε λίγο μουσική, να ψάξω να βρω το... mm -hmm. αυτό που είπε ο Κουρουκλής, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντως, αυτό που πρέπει βάλουμε τη μουσική, αυτό που ήθελα να πω εγώ ε, είναι το εξής. Ότι τα τελευταία χρόνια και η ελληνική κοινωνία βιώνει ένα είδος προσφυγιάς. Δηλαδή, δεν θεωρώ το ότι εμείς ε, μπορούμε να ζούμε στον τόπο μας, αλλά παρόλα αυτά ε, το νιώθουμε. Ε, νιώθουμε κομμάτευτο του τόπου και πλέον όσο πάει και εντύνεται αυτή η αλωτρίωση. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε εξεκοπεί πάρα πολύ από, το... από τη ζωή μας και, τη... και τον τόπο μας έτσι όπως μπορεί και υπό την φοβόντρο, παιδί μου, να το είχαμε στο μυαλό μας μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Ναι, αλλά υπάρχει και πραγματική προσφυγιά. Ναι. Δεν το λέμε προσφυγιά, όμω, όμως ξέρουμε ότι 300.000 άνθρωποι έχουν μεταναστέψει mm -hmm. εξ Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν το όνειρό τους να ξενιδευτούν για να πάνε να δουλέψουν όχι, έξω όχι, δηλαδή. μάλισο, βέβαια, ναι. mm -hmm. ε, Οπότε ζούμε και τέτοιου είδου πρόσφυγιά, αλλά ζούμε και... Ε, είναι όπω το τραγούδι αυτό του Παπάζογλου. Το Παπάζογλου. Αχ, ε, Ελλάδα, και μπαθα... Σικάγο ζει στην, ε, στην Αθήνα ζει στην ξενιτιά. Ναι. Ζούμε λοιπόν μια ιδιαίτερη, ας πούμε, ξενιτιά στον τόπο μας. Mm. Είμαστε πρόσφυγες στον τόπο μας αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε ε, τη μουσική ναι. για να βρω αυτό που είπε ο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 woo <laughs> του Κουρουπλίδα τη βρήκα αλλά πάντως όντως μίλησε για Χίλτον είπε ότι νομίζω στα Ιωάννη και τα λοιπα ναι. και είδα εκεί τις εκαταστάσεις και είπα ας πούμε ότι καταφέρουμε μέσα ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φτιάξουμε ένα Χίλτον εδώ πέρα για τους πρόσφυγες <Σ> σπουδαίο είναι αυτό επίσης ε, να πω ότι στον τείχο ο τείχος είναι ε, δεν ξέρω κάπου στα Ιωάννινα κάπου από εκεί νομίζω μια ιστοσελίδα, πολύ καλή, όπου γράφουν διάφοροι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Το εννοώ αυτή τη φορά, δεν το ναι. λέω έτσι. Και διάβαζα εδώ πέρα ένα, το, το γουστάρουμε Ευρώπη, της Κατερίνας Γκαράνη, που γράφει κάτι πολύ όλο mm -hmm. Και σε αυτό το άρθρο εδώ πέρα λέει ότι οι Έλληνες απέδειξαν ότι είναι πρόθυμοι να πλακωθούν με σώματα ασφαλεία για την υπεράσπιση των των προσφύγων και μεταναστών. Απέδειξαν ότι δεν φοβούνται να ορμάνε με οκτώ μπουφόρ στη θάλασσα για να σώσουν τον άνθρωπο. Απέδειξαν ότι δεν φοβούνται να κόβουν συρματοπλέγματα, ανοίγοντας δρόμο προς το χωρά για τους πρόσφυγε. Όπως επίσης δεν φοβούνται να χαρακτηριστούν ως φασίστες και εθνικιστές, διαφωνώντας με την παραμονή αλλοφύλων στα εδάφη τους. Νομίζουν ακόμη ότι είναι ελληνικά. <laughs> ε, βάση περιπτώσει, αυτό που λέει η Κατερίνα εδώ, εδώ που γράφει, είναι ότι. Όλο αυτό που μαζεύουν οι Έλληνε τελικά, με όλο αυτό που συμβαίνει αυτό το καιρό με αυτού, εκτονόνονται με αυτό το πράγμα, δηλαδή κάνουν τέτοιο αγώνα για τους πρόσφυλες, σωστό είναι Ενώ, αυτό. Και βρίσκουν διέξοδο... Ναι, και πολύ καλά κάνουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι δηλαδή αγωνίζονται μόνο γι' αυτό. Ναι. Βλέπεις δηλαδή για τα δικαιώματα τρίτων, ας πούμε, έτσι το περιγράφει ναι. εδώ ναι. και έχει δίκιο. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει... είναι αυτό που λέμε με την αλωτρίωση, πούμε. πόσο πολύ έχει κόσμο. Και επιχείρησα κάπου να πω ότι αυτή η ιστορία τώρα με τι Βρυξέλλε, ότι ήταν μια στημένη υπόθεση πάει, για ακόμη μία φορά. Ναι. Και ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποιοι χρηματοδοτούν, mm -hmm. ποιοι εξοπλίζουν αυτού του ανθρώπου, α πούμε. Ναι. Και σηκώθηκε η κυρία, α μια κυρία εκεί πέρα που μιλάμε για αυτά, αυτά. Και σηκώθηκε και έφυγε. Α, είναι δυνατόν λε αυτό το πράγμα. Και σκόθηκε και έφυγε. Δεν μένα μου έτυχε τέτοια αντίδραση από άλλα άτομα που Ναι. Διότι οι άνθρωποι, η πληροφόρηση που έχουν κυρίως είναι από την τηλεόραση, α πούμε. Mm. Αλλά και κάποιοι που λένε ότι ενημερώνεται από το ίντερνετ, τους ρωτώ. Και λέω, στο ίντερνετ, από πού. <laughs> και μου λένε, τώρα, από το NGR, το Δήμα, από το Σκάι. Εντάξει, βλέπετε τηλεόραση τότε. δεν είναι φοβερό. Και να το κάνουμε, να το πάμε και αλλού λιγάκι, έτσι, το πράγμα. Επειδή έγραψα εδώ πέρα στην ανάρτηση, ότι μιλάμε και για τον έρωτα και για την επανάσταση. Mm -hmm. Λε να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο, συνδέονται. Ναι, νομίζω ότι συνδέονται εύκολα. Για πες. Ε, εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας είναι από μόνο την πράξη. Αχα. Ε, και τα, τα κίνητρα που έχει είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη για να λειτουργεί ε, κάπου έχουν κοινά σημεία. Η ένταση, δηλαδή, στην οποία τα νιώθεις ε, και το, η προσμονή, το, η επιθυμία, η, η πίστη και η αφοσίωση που μπορεί να έχεις, πούμε, για να πετύχεις αυτό που θες, ε, κάπου ταυτίζονται. Έχουν κοινά σημεία, δηλαδή, νομίζω ότι εύκολα θα μπορέσουμε να τα συνδέσουμε. Και σε δύο περιπτώσεις, λοιπόν, ε, έχουμε πάθος. Mm -hmm. ε, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε επιθυμία. Ναι. Ε, μπορεί να έχουμε και θέληση. Mm -hmm. Και ακόμη έχουμε ένα όραμα, ένα όνειρο. Ναι. Ε? Mm -hmm. Και το είχε πει πολύ ωραίο ο, ο Καστοριάδη που είχε πει mm -hmm. ότι για να κάνουμε κάτι πρέπει πρώτα να το φανταστούμε. Φαντασιακή θέσμη. Φαντασιακή mm -hmm. θέσμη τη κοινωνία. έτσι, έτσι. Mm -hmm. Που πάει να πει αυτό ότι νομίζω ότι έχει να κάνει. Το, το ότι είναι αλωτριωμένος ο κόσμος, τον mm -hmm. εμποδίζει να φανταστεί πώς θέλουμε να ζήσουμε. Να φανταστούμε δηλαδή πώς θέλουμε να είναι το αύριο. Λείπει πολύ αυτό το ζέα μας. Το βλέπω και από μένα και από άλλους ανθρώπους γύρω μου, πούμε, σε άλλους λεγότερο, σ' άλλους περισσότερο. Ε, λείπει πολύ το όραμα. Ε, και μίσος γιατί φοβόμαστε να ομοιραφτούμε, ε, φοβόμαστε να διεκδικήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε, φοβόμαστε να βαλέψουμε για αυτό που ονειρευ Είτε αυτό έχει να κάνει με έναν έρωτα, ας πούμε, που μπορεί να έχουμε για κάποιον άνθρωπο, είτε αυτό έχει να κάνει με το πόσο ώρα ανατιζόμαστε γενικότερα την κοινωνία που θέλουμε, ας πούμε. Άρα, προϋποθέτει mm -hmm. και την επανάσταση. Έχουν και τα, και τα δύο αυτά κρύβουν μια επικινδυνότητα, mm -hmm. θα λέγαμε. Ε, επομένως, οποιοςδήποτε θέλει να προσεγγίσει το ένα ή το άλλο, θα πρέπει να πάρει ένα ρίσκο. Ναι, και να πάρει μια απόφαση εάν θα συνταχθεί με το όνειρο ή με τον εφιάλτη γιατί υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας mm -hmm. έτσι δεν είναι ε, και νομίζω ότι αυτό που κάνει το σύστημα είναι ακριβώ να, να, να φυτεύει στους ανθρώπους μέσα το φόβο το φόβο για το αύριο, τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι το ισχυρότερο όπλο του συστήματο. Είναι το ισχυρότερο όπλο και αυτό ο φόβο, α πούμε, είναι που οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή στο να μην ανηδευτώ, γιατί μπορεί να μου πει εφιάλτης. Άρα και στην αδράνεια. Στην αδράνεια. Ναι, ναι, αρά... αλλά απ' την άλλη, όμω, αν οραματιστεί κάτι και προσπαθήσει να το καταφέρει, το ανεξαρτήτω του αποτελέσματο, δηλαδή ανεξαρτήτω αποτυχία ή επιτυχία, νομίζω, θεωρώ εγώ, ότι στο τέλο. Νιώθει λίγο ελεύθερο ότι ε, παρόλε τι δυσκολίε, ε, παρόλε τι αρνητικέ στατιστικέ που μπορεί να υπήρχαν, να φτιά, το προσπάθησε. Μπορεί να μην έφερε το αποτέλεσμα που ήθελε, παρόλα αυτά όμω είσαι έντονη ελευθερία. Άρα, στην ουσία, σκότωσε και το φόβο που μπορεί να είχε, έστω και λίγο μέσα σου. Mm -hmm. Οι δράσει σκοτώνουν το φόβο. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα σύνθημα, α πούμε, το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή, θα yeah. Έτσι, Οι δράσει σκοτώνουν το φόβο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι. Ε, εσύ έχει την επιθυμία για ένα παλικάρι δεν το κάνουμε πιο παραστατικά. Παραστατικά τώρα, α πούμε. Έχει μια επιθυμία για ένα παλικάρι, έτσι το θέλει. Και τι κάνεις αυτή αυτήν την περίπτωση, α πούμε Εσαι Εγώ α τι να... ναι. ε, θα έκανα, το... Ναι. Θα το ξέφραζα Φαντάζομαι. Μπράβο. Και αυτό σημαίνει α πούμε ότι. Θα γοητευόσουν από την απάντηση ή θα απογοητευόσουν. Ε, ναι. Ναι. Mm -hmm. Όμως, Αλλά θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα γιατί, γιατί. θα ξεκαθαρίσανε τα πράγματα. Ε, ναι, σαφώ. Και μετά θα μπορούσε να βάλει έναν άλλο στόχο. Ένα, mm -hmm. Να δημιουργήσει ένα καινούργιο. Νομικό. Ναι, γιατί έτσι αποφέρει να δημιουργήσει και αποθυμένα. Όχι ερωτικά, μόνο γενικότερα στη ζωή μα. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα αποτέλεσμα, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Ε, σταματάει αυτό το πράγμα να μας τρώει και μήπως γινόταν αυτό ή μήπως γινόταν το άλλο εκεί εξαφανίζεται τα μήπως Επομένως είναι τραγικό νομίζω να ζει κάποιος με τα αν και τα ίσως mm, Πολύ ψυχοπτό Έτσι δεν είναι, καλύτερα να ζήσουμε με ένα όχι ε, Βέβαια Ωραία. Θα ζήσουμε εμείς τώρα λοιπόν με το επόμενο τραγούδι και θα επανέλθουμε γιατί νομίζω ότι μπήκαμε σε πολύ σοβαρά Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Sunday morning, and the church was crowded full. Old Elder Brown was raving, he was angry as a bull. The congregation sensed it, and they knew just what he meant. When he said, My text today is, You sinners must repent. Who threw the whiskey in the well? whiskey in the well, in the well, cause Deacon Jones knelt down to pray. all he said was hey, hey, hey, so who threw the whiskey in the well, in the well, now! Τώρα. Uh -huh. Ωραία είναι η τα ταμπλούζ, πρελαίνομαι, αλλά λιγάκι έτσι να... <χω> ναι, να ανέβουν οι ρυθμοί γιατί μιλάμε για έρωτα, δηλαδή ή θα βάλουμε ερωτικά τραγούδια ή ας το καλύτερα. <χω> θα μου πεις τώρα αυτό είναι ερωτικό, όχι, αλλά θα βρούμε. Uh -huh. θα κάτι σίγουρα κάτι έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, <χω> είμαστε <χω> η... η εκπομπή για αυτό το θέμα, πούμε, η ειδικοί. Μιλάγαμε λοιπόν για τον Έρωτα και την Επανάσταση για ακόμη μία φορά που έχουμε δείτε πράγματα. Και την αλοντρίωσή μα Και την αλοντρίωσή μα. Ε, Κοίταξε να δεις τώρα, ε, η νέα τάξη ε, πάνω της, να το πω έτσι εγγενικά. Mm -hmm. Χέζεται πάνω της όταν οι άνθρωποι ερωτεύονται. Και τι κάνει γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα προσπαθεί να δημιουργήσει άφιλους ανθρώπου. Ναι. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει μέσα από τι σειρέ, τι ταινίε κτλ. Από τη μόδα γενικότερα. Τη μόδα και όλα αυτά. Στι τρόμε Ναι, προσπαθεί ας πούμε, να διαχωρίσει τα φύλλα. Ενώ στην αρχή μιλάει για μια ισότητα κτλ. Η οποία φυσικά δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι γυναίκε και οι άντρε δεν παίρνουν του ίδιου μισθού. Mm -hmm. Και, και ταυτοχρόνω, ενώ μιλάει για ισότητα, κάνει ένα διαχωρισμό. Δηλαδή διαχωρίζει τα φύλλα σαν να υπάρχει ένα πόλεμο, α πούμε. Ότι υπάρχει ένα πόλεμο, υπάρχει. Mm -hmm. Οι εξουσιαστέ μάχονται τον άνθρωπο. Mm -hmm. <laughs> ναι. Διότι δεν συμπεριφέρονται καλύτερα στου άντρε από τι γυναίκε, ή αν δεν κάνουμε εξαιρέσει. Ναι. Οι ίδιοι βέβαια που γράφουν στους νόμου είναι άντρε, και ζούμε σε, έναν, σε μια πατριαρχική κοινωνία, αντροκρατούμενη κτλ. Όμω, με αυτό που βάζουν, α πούμε, τελικά, αυτό που κάνουν είναι να διαιρούν τον κόσμο σε δύο, δηλαδή σε άντρε και γυναίκε. Να διαιρούν του ανθρώπου, όχι τι. Υπάρχουν και οι δύο εδώ. Αλλά μπορούμε να και συμπάρξουμε και, και τα λοιπά, ναι. δεν υπάρχει λόγο, δηλαδή, στην ουσία, το ίδιο ταλέποροι άνθρωποι είμαστε, α πούμε. <laughs> το ίδιο όμορφοι είμαστε. Το ίδιο, ξέρω καταπιεσμένοι είμαστε. Mm -hmm. Το ίδιο ενεργοί ή ανεργοί ή οτιδήποτε. Είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει λοιπόν αυτό ο διαχωρισμό που μα κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Και μα μιλάμε και για δικαιώματα βεβαίω. Ε, έχει δικαίωμα σε αυτό, έχει δικαίωμα σε εκείνο, έχει δικαίωμα στο άλλο. Ε, λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ δεν διεκδικώ κανένα δικαίωμα. Mm -hmm. Διότι θεωρώ ότι με το που γεννήθηκα, αυτομάτως, είχα, είχα και αυτά τα δικαιώματα. Επομένως, δεν τα διεκδικώ από κανέναν. Ποιο είναι αυτός που θα ψηφίσει ένα νόμο που θα λέει ότι έχω δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Παραδείγμα. Ποιο θα. Βγάλει ένα νόμο και θα πει το παιδί, παιδί, παιδί, παιδί έχει δικαίωμα στη μάθηση. Πρέπει δηλαδή να το υπογράψει κάποιο αυτό. Έλατε. Μα ε, από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία να διεκδικήσεις ένα ε, δικαίωμα που θεωρείται δεδομένο, είναι στην ουσία σαν να αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτού μόνο να το αφαιρέσει. εγώ έτσι το βλέπω. Σωστά. Και θα κάνει μια υποχώρηση αυτό και μια υποχώρηση εσύ. Ναι. Και θα παραισίγω από το δικαίωμά ναι. και κάποια στιγμή όταν η ανάγκη θα το, θα το φέρει, δηλαδή όταν θα γίνει μια βομβιστική επίθεση. Αυτό το δικαίωμα τη ελευθερία που έχει, δηλαδή τη ελεύθερη διακίνηση, ξέρω εγώ, mm -hmm. ε, τη ελευθερία του λόγου, οτιδήποτε κτλ. Να το θυσιάσει. Τη έκφραση, α πούμε, στην τέχνη, οτιδήποτε, έρχεται εκείνο και στο αφαιρεί γιατί λέει πρέπει τώρα να διαλέξει την ασφάλεια. Mm -hmm. Μπράβο, το θυσιάζεις λοιπόν στον βωμό τη ασφάλεια. Στον βωμό τη ασφάλεια. Το δικαίωμα που σου έχει δώσει κάποιο. Mm. Επομένω, προτιμώ τα δικαιώματα αυτά να τα έχω από μόνος μου και να μην τα διεκδικώ από κάποιον. Εάν συντασσόμασταν σε κοινωνία mm -hmm. οι άνθρωποι σε μικρές κοινότητες αν θέλει ναι. και μεγαλύτερες και εμείς αποφασίζαμε όλοι μαζί για κάποια πράγματα, αυτά θα αν έτσι δεν είναι. Λέβαια. Φαντάζομαι είναι. Θα μέχρι. θεωρεί το αυτονόητο. Και έχουν υπάρξει τέτοια παραδείγματα. Φυσικά και έχουν υπάρξει τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν τις Εντάξει, δεν υπάρχει, θεωρώ, κάποιο παράδειγμα το οποίο να ανάψει εγάλια στον. Ε, όλα ίσως είχαν τι προβληματικές τους. Απλά ένα, ένα παράδειγμα για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλέ φορέ συζητήσει, ας πούμε, και υπάρχουν διαφωνίε και καλά κάνουν και υπάρχουν, ε, είναι για την αρχαία Ελλάδα. Ε, mm -hmm. Στην οποία έχει αναφερθεί κατά κόρον, ας πούμε, και ο Καστοριάδης, σε όλα τα βιβλία του, μιλάει για την άμεση δημοκρατία. Ε, στην ουσία ήταν, για μένα θεωρώ ήταν η πρώτη φορά όπου άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να συναποφασίζουν για ζητήματα που του αφορούσαν όλους ε, και να παίρνουν αποφάσεις ε, ισονομία, εισιγορία, ισότητα. Αυτές ήταν οι βασικές αρχές. Απ' την άλλη όμως υπήρχε η προβληματική ότι ε, υπήρχαν δούλοι στην Οθυναϊκή Κοινωνία και υπήρχαν και γυναίκε οι οποίε δεν μπορούσαν να πάρουν μέρες, στη λήψη αποφάσεων. Αυτό... Θα σε διακόψω λιγάκι για μία να... mm -hmm. μικρή παρένθεση, για να πω το εξής. Πράγματι υπήρχαν δούλοι στην ε, αρχαία Ελλάδα. Ναι, mm -hmm. υπάρχει διαφορά και εκεί. Υπάρχει ξέρω. διαφορά και εκεί, δηλαδή mm -hmm. πώς ήταν οι δούλοι σε όλο τον κόσμο και πώς ήταν οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα. Όπου mm -hmm. ο ιδιοκτήτης του δούλου mm -hmm. ήταν υποχρεωμένος διανόμου να τον ποτίζει, να τον ταΐζει, να τον στεγάζει να... και να μην του συμπεριφέρεται βίαια. Ναι. απαγορευόταν. Mm -hmm. Εάν φερότανε άσχημα στον δούλο του, τότε είχε... υπήρχε πρόβλημα. Και εξετάζω εγώ τώρα, και να τη κλείσω για την παρένθεση, ε... εξετάζω τώρα τους δούλους τότε, ναι. με τους δούλους σήμερα. σήμερα. Τον άνθρωπο εκείνο Έχουμε που μιλεί για 400 ευρώ αν τα πάρει, mm -hmm. Σε μια επιχείρηση που του λένε θα δουλεύσει 12 ώρε και άλλε δύο ώρε να πα και να έρθει, που δεν του φτάνουν ούτε για να ζήσει ο άνθρωπο. Που δεν έχει σπίτι, φαντάζομαι έναν άνθρωπο να νοικιάζει, έχει και ένα παιδάκι, ξέρω εγώ. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Μεσοσία μα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ποιο δούλο είναι σε καλύτερη θέση. Για να ξέρουμε δηλαδή. τα μεγέθη. Και τι είναι η Απλά αυτό που θέλω να πω, το οποίο συνδέεται άμεσα με την παρένθεση δική σου είναι ότι καλό είναι κάθε φορά που αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουμε το παρελθόν, ο τρόπος που κρίνουμε, που τα κρίνουμε, να μην είναι με το, κάτω από το πρίσμα του σήμερα, γιατί είναι φορέ πολλές φορές όταν σε λάθος υπεράζει. Βέβαια, με τα μάτια τα σημερινά δεν μπορώ να δω. Ακόμη και τη ζωή τη δική μου. Ε, δεν μπορώ να, δει, να δω το τι έκανα, α πούμε, όταν ήμουν 15 ετών, mm -hmm. με τα μάτια τα σημερινά. Ε, δεν είναι δυνατόν να βγάλω συμπεράσματα. Ε, επίση, και ένα άλλο παράδειγμα μίλησε στον Μητρόρα, τον καθηγητή Τον Κωτολιώδη, που είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα mm -hmm. την περίοδο τη ε, τουρκοκρατία, τη δημογεροντίες mm -hmm. Που επίση ήταν ένα είδο άμεση δημοκρατία. Όπου οι δημογέροντε ε, ο κάθε δημογέροντα, να συμφωνήσουν δηλαδή σε ένα χωριό, ε, υπήρχαν τέσσερι δημογέροντες. Ο κάθε ένα ε, αντιπροσώπευε και μια γειτονιά, α πούμε έτσι. Μακρύ. Ή οι λοιπόν. οικογένειε. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερι τώρα, παίρναν αποφάσει έπρεπε να συναποφασίσουν οι τέσσερι. Με βάση αυτά που του είχε πει η κοινότητα. Κάτι σαν αιρετή ανακλητή, δηλαδή λειτουργούσαν. Ναι. Mm -hmm. Λοιπόν, οι οποίοι αυτοί δεν έπαιρναν αποφάσει του κόσμου. Ναι. Δηλαδή, πήγαιναν εκεί και πήγαιναν τη θέληση τη κοινότητα. Είχαμε μια σφραγίδα κομμένη στα 4, και για να ψηφιστεί μια απόφαση, έπρεπε να σφραγίσουν και οι 4. Αλλιώ δεν ήταν ολοκληρωμένη σφραγίδα. Εάν λοιπόν κάποιο διαφωνούσε, δεν παίρνανε καμία απόφαση. Ξαναγύριζαν πίσω, μιλούσαν πάλι με την κοινότητα. Με τα καινούργια δεδομένα και έπαιρναν μια απόφαση. Επιλουκρατεία συνέβαινε αυτό τα πράγματα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, επί. Ε, Μη Δεν, είναι, δεν, Όχι, είναι, δεν, είναι, δεν είναι. είναι η Μέρκελ. Να, ναι. Άλλη μια παρένθεση mm -hmm. εδώ. Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδικτύο, όπου προεκλογικά η Μέρκελ μιλάει σε Γερμανού, ή κάτι σε μια πόλη, σε ένα mm -hmm. και μιλάει σε κόσμο. Mm -hmm. Και κάποια στιγμή σηκώνεται κάποιο και τις κάνει την ερώτηση, την πολύ ωραία ερώτηση, τι λέει. Εδώ και 70 χρόνια έχει τελειώσει ο πόλεπος. Yeah. Πόσο κοντά 70 χρόνια yeah. τώρα. Mm -hmm. Λοιπόν, και εμείς ακόμη δεν ήμασταν τη χώρα. Έχουμε αυτές τις συνθήκες με τους συμμάχους και τα Και έτσι οι αποφάσεις που παίρνουμε... Ε, μάλλον δεν έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε εμεί αποφάσει. Δηλαδή, ακόμη και στον κρατικό μα μηχανισμό και όλα αυτά. Mm -hmm. Μεγάλη ηλικία άνθρωπο, ο οποίο φαινόταν να ξέρετε του νόμου yeah, και τι συνθήκε yeah. έχουν υπογραφεί από την Γερμανία μετά τον πόλεμο. Mm -hmm. Και προσπαθεί κάποιο να τον διακόψει. Λέει, εντάξει, εντάξει, το θέσατε το ερώτημα. Mm -hmm. Και τέλο πάντων απαντάει μετά η Μέρκελ. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω, δηλαδή αρέγγιω αυτόν το δύο κόσμο, γιατί πολύ ενδιαφέρον. Και η Μέρκελ αρχίζει και τα μασάρε και λέει: Ναι, και στι μυστικέ μα υπηρεσίε, λέει τώρα, είχαμε μια συζήτηση yeah. και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αποκτήσαμε κάποιε δυνατότητε να μπορούμε και εμεί να κάνουμε κάποια πράγματα και κάτι τέτοια. Να, να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο που μα ακούει ότι η Γερμανία πρώτα απ' όλα δεν είναι κράτο. Είναι μια εταιρεία. Η οποία η εταιρεία αυτή υπάρχει λόγω τη συνθήκη που έκανε με του συμμάχου μετά τον πόλεμο. Όταν έχασε τον πόλεμο η Γερμανία, οι Σύμμαχοι δεν επέτρεψαν στη Γερμανία να ιδρύσει χώρα, έθνο, κράτο. Είναι μια εταιρεία. Ναι. Υπάρχουν και τα έγγραφα και τα λοιπά. Mm -hmm. Νομίζω παλαιότερα τα έχουμε δημοσιοποιήσει κιόλα και τα λοιπά. Οι συνθήκε λοιπόν δεν επιτρέπουν στη Γερμανία να έχει δική τη πολιτική ουσιώδη. Μπορεί να ψηφίσουν πράγματα στο κοινοβούλιο, αλλά και εδώ στο κοινοβούλιο Έλα. με ψήφισουν, αλλά έχουν υπογράψει. Ότι οτιδήποτε και το έχουμε αναρτήσει αυτό, οτιδήποτε φέρουν προ συζήτηση στη Βουλή η κυβέρνηση κτλ., ή προ ψήφιση, πρέπει πριν να έχει συμφωνηθεί με του θεσμού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι... Το έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ φορέ το έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, κάτι, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε κράτο. Ναι, Όλε οι αποφάσει που παίρνονται είναι προηλημένε. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στη Γερμανία. Επομένω δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε κάτω από τη σκιά της Μέρκελη, της Γερμανίας κτλ. Έτσι κι αλλιώς, η κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Αμερικανοεβραϊκό σχέδιο. Και αυτά τα έχουν, επειδή έχουν γραφεί βιβλία γύρω από αυτά. Mm -hmm. ε, έτσι κι αλλιώς, είχε παραγγείλει μια δουλειά, μια business, ε, όταν ήταν καθηγητή σε ένα, πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο τη Αμερική, ο Κίση είχε αναλάβει να yeah. επιβλέπει. Και βάλανε εκεί πέρα φοιτητέ να κάνουν ένα σχέδιο πώ μπορεί να γίνει αυτό, κοινωνόμισμα, κοινωνικό κλπ. Πώ μπορεί να λειτουργήσει. Οι Γερμανοί επίση είχαν κάνει το 42, κάτι παρόμοιο εκεί. Είχε στείλει οικονομολόγου στην ε, Ισπανία του Φράνκο να γυρίσουν πίσω με μια έτοιμη λύση πώ θα ενωθεί η Ευρώπη κατά το γερμανική κυριαρχία με ένα mm -hmm. Και αυτά ζούμε σήμερα. Τα σχέδια του ΣΟΡΟΣ σχετικά με τη μετακίνηση πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών και τη χρηματοδότηση την ΕΣΚΡΗ που έχει κάνει, α πούμε, και αυτά τα γνωρίζουμε. Άρα, λοιπόν, μπορείς να βλέπεις το ποτήρι γεμάτο. Έχει ίδιο, λοιπόν. Ναι. Βλέπουμε, λοιπόν, το ποτήρι γεμάτο. Σε αυτή, λοιπόν, την κατάσταση που ζούμε τώρα, δεν έχουμε άμεση δημοκρατία. Δεν έχουμε κοινότητε, δεν δημιουργούμε κοινότητε. δεν μπορούμε άραγε να, να δημιουργήσουμε. Πώς το βλέπεις, θα μπορούσαμε, ναι. και τότε κάτω από το, το Οθωμανικό ζυγό είμαστε, ας πούμε, και στη Γερμανία, στη γερμανική κατοχή, καταφέραμε και φτιάξαμε, ας πούμε, ε, την αντίσταση. Mm -hmm. ε, Τώρα, εγώ έχω ένα, ένα σύμφωμα, έχω μια φράση που μου αρέσει πολύ το δε θέλω, το δεν μπορώ μάλλον να το δε θέλω, ένα φοβάμαι δρόμος. Να okay. ε, Δεν πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση, κανένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, ε, κανένα κέντρο εξουσίας, εγχώριο ή διεθνές, ε, δεν, θα μου, ε, δεν θα μου απαγορεύσει να δημιουργήσω κοινότητα. Να δημιουργήσω, δηλαδή, ε, περιοχές όπου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Δεν θα γίνει εύκολα ούτε θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε και το βλέπω και πολύ ρομαντικά, α πούμε. Απλά εγώ έχω ένα όραμα και, θα... και πιστεύω ότι το έχει κι άλλο χώρο αυτό. Και μέσα από κάποιε διαδικασίε, σε κάποιο βάθο χρόνου, θα μπορέσει να γίνει. Αρκεί να... να διώξουμε και λίγο το φόβο από πάνω μα. Για να μπορέσουμε τώρα, να το οραματιστούμε πρώτα. Γιατί για να το υλοποιήσει αυτό που λέγαμε πριν, πρέπει πρώτα να το φανταστεί. Το φόβο, πώ τον διώκνουμε. Ε, αυτό. Νομίζει. Σκέψου το, σκέψου το. Σκέψου το να βρω εδώ ένα τραβουδάκι mm -hmm. να το βάλω, να το ακούμε mm -hmm. και να το σκεφτεί με την ησυχία σου. Συμφωνή. Και θα επιστρέψουμε να μου πει. Βρήκα ένα επειδή λέγαμε ε, για τον έρωτα προηγουμένω και είπαμε να βάλουμε και κάτι ερωτικό. Α, ναι. ε, το βρήκα το τραβουδάκι, το βάζω και θα μου πει μετά, είπαμε. Έ, έγινε, μάρα, έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι.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 Ορίστε λοιπόν, σε ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Την είχε ρωτήσει. <laughs> <laughs> αυτό σημαίνει ότι δεν σκεφτώσουμε <laughs> την απαιτησύνταση. Όχι, όχι, το έχω σκεφτεί. <laughs> α, για το, για το φόβο. Πώ μπορούμε, το... Το φόβο. Πώς μπορούμε Πώς να, το φόβο. να διώξουμε το φόβο. Ε, εντάξει, είναι προσωπική απάντηση. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έσταθεί, αλλά αυτό νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Ε, για να διώξουμε το φόβο, πρώτα, πρέπει να δούμε από πού προέρχεται. Και γιατί. Ε, αυτό προϋποθέτει δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα, με το τι συμβαίνει γύρω μας. Ε, να παρατηρήσουμε δηλαδή λίγο καλύτερα. Ε, από εκεί και πέρα να, μετά να κάνουμε και μια άλλη ανάλυση. Ε, εκτός ότι τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει και μέσα μας. Δηλαδή πώς το εκλαμβάνουμε εμεί, πώς το μεταφράζουμε και άρα πώ αντιδράμε. Ε, όταν φτάσουμε στο σημείο του να αναζητούμε τον τρόπο αντίδρασης, νομίζω ότι είμαστε δρόμο. Κάπω έτσι θα μπορούσαμε οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό που συζητάμε πριν. Σαν να δημιουργήσουμε κοινότητε και να, ε, να ζούμε μία αλωτριωμένη. Να είμαστε περισσότερο σε επαφή με τη, με τη φύση, και με του ανθρώπου γύρω μα. Με, με τα θέλω μα, τι ανάγκε μα και του στόχου μα. Ναι. Ε, ε, ε, Δεν διαφωνώ καθόλου με λες. Αλλά ξέρετε, εγώ το σκέφτομαι ας πούμε, λίγο σαν συνταγή. Παίρνουμε δύο ραπανάκια... Μπράβο, λιμπό, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, έτσι. Ε, δηλαδή, παράδειγμα. Ανοίγω το παράθυρο το βορεινό. Mm -hmm. Έχω ένα παράθυρο στο βοριά. Το ανοίγω. Κατευθύνομαι στο σαλόνι, στην κρεπατοκάμαρα, μερικοί και στο μπάνιο, σε εκείνο το έπιπλο που επάνω του φέρει μία συσκευή. Ναι. Mm -hmm. Τηλεόρασης. Uh -huh. Την παίρνω όπως είναι, τραβώντας την πρίζα, όχι βγαζοντάς την, τραβώντας την, δηλαδή ξυλώνεται όλο το σύστημα. Ναι. Πηγαίνω στο βορεινό παράθυρο, <χει> και την πετάω έξω. Εάν έχει κάδο από κάτω, πάει καλύτερα. Εάν έχει ματ, πάει, καλύτε. πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα. Αν έχει πολιτικούς, τις πετάω όλες μαζί. <χει> <χει> πετάω λοιπόν τη συσκευή. <χει> σημαντικό αυτό. Ναι, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Πρώτο βήμα αυτό. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, συγγνώμη. Μπορεί Μπορείς να φέρεις την οθόνη yeah. το τον τζάμι μπροστά και yeah. Πέρα τώρα αυτέ είναι και, πώς λένε, Είναι οι, οι οι οι πλάτες, οι οι πλάτες. Είναι, ναι, Αν είχαμε τι παλιέ, σπίτι, έχουμε ακόμα την παλιά, ξέρετε την καρολουσία. Α, σπίτι. Ναι, έχουμε, έχουμε. Πρέπει να το... Εντάξει, είμαι πάθεν οσία, δεν με τίποτα, το έχουμε. <laughs> Προσέξει. Μπορείς, λοιπόν, να, να βάλει βιβλία. Αυτό το είδο το έχουν κάνει σε ένα σχολείο, νομίζω, Σχολείο του Κορυφαρά στο Ρέθνο. Mm -hmm. Το οποίο είναι εξαιρετική περίπτωση σχολείου. Δηλαδή, αν του γνωρίζω κάποια στιγμή του εκπαιδευτικού δηλαδή σχολείου, νομίζω ότι θα του αγαπήσω όλου. Είναι και αυτό μια ωραία, δηλαδή ένα ωραίο τρόπο να αξιοποιήσει. Mm -hmm. Ναι. Ε, κάποτε εγώ είχα κάνει ένα έργο τέχνη, στο να mm -hmm. Είχα βγάλει τα πάντα από πίσω από την οθόνη, μια τέτοια παλιά που λε. Mm -hmm. Είχα. Κολλήσει από μέσα διάφανα χαρτιά που είχαν διάφορα σχέδια. Να, ναι. Και είχα βάλει ένα ωραίο φω. Είχαν από τη σφαίρα το πληθυντικό. το κοκτώνα. Τζακ! Άναβε η τηλεόραση. Δηλαδή oh, άναβε η λαμπίτσα. Yeah. Και βλέπω πολύ ωραία πράγματα από μέσα που αυτό το άλλαζα κατά καιρού. Δεν yeah, το, ναι. το άφηνα πάντα ίδιο. άλλαζε τα χαρτιά και άφησα. Πολύ ωραία ιδέα λοιπόν, αυτή. Ωραία. Κάναμε την δικαστική μα παρέμβαση yeah, ναι. με την κολοσυσκευή. Ε, τώρα, επίση μπορεί να το κάνει δύσκο. Ξέρεις, το πρωινό στο κρεβάτι ρε παιδί μου, έχεις αυτό, κουμπάσαι, πάμε τον καφέ σου, το εξάγη σου, τη σάχαρη, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση λοιπόν είναι αυτή, να εξασφαλίσουμε ότι ε, αυτή η συσκευή θα φύγει από το σπίτι, mm -hmm. έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Ε, το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε παρέα, δηλαδή, ε, κίνηση πρώτη, ερωτεύομαι. Σημαντικό είναι. Αυτό δεν είναι η δε συνταγή, δε με, τερινέ, δεν είναι η δεν πατάς το κουμπί. <laughs> το να ερωτευτεί κάποιος, πραγματικά, μπορεί να γίνει πατώντας σε ένα θυμπή. <laughs> Αλλά έτσι είναι η συνταγή. Έτσι είναι η συνταγή. <laughs> Πρόσεξε, δεν είναι εύκολο να συμβεί όταν δεν έχω γύρω μου ανθρώπους. Για να ερωτευτώ Λέλα, κάποιον, ναι. πρέπει να έχω ναι. απέναντί που κάποιον. Το τείχο πέραν. ή την τηλεόραση. Ναι. Αν βλέπω τον τείχο ή την τηλεόραση, δεν μιλάμε το γειτονά μου στο διαμέρισμα ή... Το γειτονά μου ξέρω εγώ που ζω πιο ανοιχτά yeah. και τα λοιπά. Και δεν του ξέρω αυτού. Mm -hmm. Δηλαδή δεν έρχομαι σε επαφή με άλλου ανθρώπου παρά μόνο στη δουλειά μου. Ναι. Όχι στην εργασία του, στη δουλειά μου. Mm -hmm. Όπου λέω άντε να τελειώσει η ώρα να σηκωθώ να φύγω όταν άλεγα να του βλέπω αυτού. Mm -hmm. Γιατί είναι σαν ένα μικρό κορδό εκεί μέσα. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ερωτευτώ. Όμω γνωρίζω ανθρώπου. Πρώτη πόρτα των γειτόνων Να του γνωρίσω ποιοι είναι. Mm -hmm. Εντάξει, αν έχω τη δυνατότητα, φτιάχνω και ένα κάτι, ένα μεζεδάκι και το πάω. Και λέω: Γείτονα, ήρθα να σε γνωρίσω. Mm -hmm. Έτσι, Δεν λέω τώρα να είναι δεν έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε φτάσει να γνωρίσω ανθρώπου. Mm -hmm. Να μην είμαι μονήρη, α πούμε. Μην είμαι σκυλή μαύρο που γυρνάει στου δρόμου και ανοιχτά. Μάλλον απέναντι από την τηλεόραση. Λοιπόν, αφού έχω πετάξει λοιπόν την τηλεόραση, βγαίνω και αρχίζω και γνωρίζω ανθρώπου. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι κατά βάση είναι καλοί. Mm -hmm. Πώ να το πω τώρα, Χρησιμοποιώ αυτή την έκπραση. Είναι καλή η mm -hmm. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Δηλαδή για αυτού που το βλέπουν, νομίζω ότι είναι τελώ βλαμμένο, δεν ξέρω το τι mm -hmm. Κάτι έχει. Mm -hmm. Το θέμα είναι να τον δει θετικά. Και θα είναι σίγουρο ότι θα εισπράξει πράγματα και από εκείνον και θα του δώσει και συμπράγματα. Mm -hmm. Γνωρίζοντα mm -hmm. λοιπόν ανθρώπου μετά. Πατάς το κουμπάκι της, ε, της ερωτευσιμότητας. Πέφτει το βέλος. Τα, και ερωτεύεσαι. Οπότε, έχεις ένα λόγο για τον οποίο θα, θα έχει να παλέβεις. Το να σου. Ναι. Την αγάπη σου. Εντάξει. Να, ναι. Όταν λέω έρωτα. Εντάξει, έχω κάνει αυτό το διαχωρισμό σε προηγούμενη εποχή μεταξύ έρωτα και αγάπης, αλλά ο α, καταλαβαίνει α, αυτό, ότι έχει πιο πολύ πάθος κτλ. γι' αυτό το, το, το λέω έρωτα, έτσι. Ερωτεύομαι λοιπόν κάτι. Και έχω κάποιον να προστατέψω, Έχω κάποιον να νοιαστώ. Και αυτό είναι σπουδαίο. Έχω λόγο να υπάρχουν. Mm -hmm. Διότι τα μαζοχιστικά στοιχεία του χαρακτήρα μου μπορεί να μην με αφήνουν να αντιδράσω για μένα. Mm -hmm. Είδε που λέγαμε προηγουμένω που έγραψε για άλλοι για τους, τους πρόσφυγε. Ότι ξυπνηθήκαμε yeah. όλοι και είπαμε yeah. να βοηθήσουμε yeah. του ανθρώπου. Yeah. Και καλά κάναμε. Mm. Και μπράβο μα, πούμε. Αλλά για του εαυτού μα, τι κάνουμε. Επομένως, ερωτευόμαστε. Εγώ εδώ έχω μια ένσταση. Όσες θέλεις. Αυτή είναι yeah. η βοητεία της συζήτησης. <πριν>... Συγγνώμη. Mm. Κάνουμε συζήτηση. Σωστά. Δηλαδή, εμείς οι δύο ζητάμε κάτι. Πάνε. Mm -hmm. ε, ωραίο αυτό το θερμοτορικό, το κρατάμε. Για να φτάσει ένα άνθρωπος στο σημείο να μπορέσει να ερωτευθεί ή να μπορέσει να επαναστατήσει, Πρέπει να κάνει, εκεί κολλάει αυτό που είπα πριν, την ανάλυση κάποιων πραγμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών. Δηλαδή, για να φτάσει κάποιο ακόμα και στο σημείο να κλείσει η τηλεόραση, πρέπει να έχει αγανακτήσει χωρί να έχει καταλάβει γιατί. Μπορεί ακόμα να μην το έχει μεταφράσει, γιατί δεν του αρέσει άλλο ραβδίτη τηλεόραση, τον έχει πελάνει. Αυτό και μόνο αρκεί για να την πετάξει. Από το πετάω τη τηλεόραση από το παράθυρο, μέχρι χτυπάω και την πόρτα του διπλανού για να το πω ένα για να γνωρίσω. Υπάρχει, μια... υπάρχει ένα κενό Υπάρχει ένα ολόκληρο νεοταξικό σύστημα δρόμο <laughs> <laughs> Όμως, όμως, εγώ να πω κάτι. Εάν έχω ένα πρόβλημα ε, ψυχολογικό mm -hmm. ε, με κάποιον άνθρωπο και λέω δεν τον αντέχω και σκώνομαι και φεύγω και πάω στον βόρειο παγωμένο. Εγώ, το θεωρώ δεδομένο ότι εκεί θα συναντήσω ακριβώς έναν ίδιο τύπο που θα κάνει τη ζωή μου. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτογνωσία. γνωσία. δηλαδή. Δεν ναι χρειάζεται να σηκωθώ να φύγω να πάω μακριά. Α, χρειάζεται να κοιτάξω μέσα μου. Mm -hmm. Να κοιτάξω μέσα μου και να δω τι θέλω. Αυτό έλεγα πριν. Όχι έλεγα. τι επιθυμώ. Εδώ να κάνουμε άλλη μία διάκριση ανάμεσα στην επιθυμία και στη θέληση. Mm -hmm. Η επιθυμία. Είναι επιθυμούν. Έχει να κάνει δηλαδή με πράγματα τα οποία με έχουν βομβαρδίσει γύρω-πίσω και θεωρώ ότι αυτά θέλουν. Άρα έχει να κάνει με το συνείδητο. Έτσι. Πώς με το συνειδητό. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τύποι δεν δουλεύουν στην τύχη. Δουλεύουν πολύ οργανωμένα. Λέρα. Έχουν από πίσω του πανεπιστήμια. και τέτοια. Φυσικολόγου και τέτοια. Ο Μπαρδούζα έχει κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή για το ψυχολογικό πόλεμο. Mm -hmm. Και λειτουργεί. Ε, λοιπόν. Άρα. Λέω εγώ τώρα ότι δεν πρέπει να έχω επιθυμία, δεν πρέπει να έχω επιθυμία. Καταλαβαίνει, τώρα ναι, συχνά ναι, το ναι, ναι, λέω, ναι, αλλά πρέπει. πρέπει να έχω θέληση. Έτσι. Για να έχω θέληση πρέπει να υπάρχω ω πρόσωπο. εγώ νυχτερινό δηλαδή πρέπει να υπάρχω. Να έχω αναγνωρίσει αυτό την, την υπόσταση μου. Να έχω σήμερα. αναγνωρίσει την υπόστασή μου ή αυτό που είμαι. Με τα καλά μου και τα κακά μου και, και τα, τα στραβά μου και τα ίδια μου πράγμα, και δεν συμμαζεύετε. Με έχω αποδεχθεί και δεν περίμενα από κάποιον άλλο να μου πει ποιο είναι σημαντικό. Πολύ, πολύ δηλαδή μη μου πει κάποιο ότι αισθάνεσαι έτσι, αισθάνεσαι αλλιώ, ε, ξυρίσουμε αυτό το ξυραφάκι ναι. και θα αλλάξει ο κόσμο. Το ναι. δίγα αυτό το αυτοκίνητο χώρα στο... αυτό το λούγο, φάγει αυτό το προϊόν, χέσει mm. το άλλο προϊόν κτλ. Έτσι, δεν δουλεύει διαφήμιση α πούμε αυτοί. Στον πρωτόκολλο είναι μου. να μου δημιουργήσει επιθυμείε. Εγώ θέλω να έχω επιτυχία. Θέλω να έχω θέληση. Επομένω, εάν θέλω να ερωτευτώ, θα ερωτευτώ. Ναι. <laughs> Γύρισα πίσω. Mm -hmm. ε, Τέλο πάντων, όλο αυτό με μία λέξη λέγεται αυτογνωσή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το πιο πόδινο, ίσω. Είναι από όλα τα στάδια που συζητάμε. Mm -hmm. Είναι από την επανάσταση αυτό. Είναι πόδινο, αλλά αυτή η οδύνη κρατάει λίγο. Mm -hmm. Η άλλη είναι μία οδύνη που κρατάει όλη μα τη ζωή. Δηλαδή, αν δεν αναγνωρίσουμε τον εαυτό μα, αν δεν μάθουμε ποιοι είμαστε, νομίζω ότι θα ταλαμπορούμαστε μια ζωή. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε κάτι άλλο, mm. προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Καταπίεση, υποκρισία, ενθουσιασμό. Ένα σε εαυτό, ο οποίο βαδίζει μέσα στο χρόνο, αυτό δεν είναι πόδινο. Mm. Δηλαδή, το να λέω, εντάξει, να φτιάξουν τα πράγματα. Άντε άλλη μια μέρα στη δουλειά. Πούσε ρε, χρόνια, ούσε ρε, χρόνια. Ναι, άλλη μια μέρα στη δουλειά μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα τα πράγματα δεν θα αλλάξουν εμείς δεν θα τα αλλάξουμε τα πράγματα και το θέμα είναι ότι όταν θα αλλάξουν τα πράγματα να υποθέσουμε ότι αλλάζουν άλλοι τα πράγματα θα αλλάξουν κατά τη δική μας θέληση ή τη θέληση κάποιων Άλλων Αν αλλάξουν από κάποιον άλλον και όχι από μας θα είναι σίγουρα για τη θέληση των Άλλων για το συμφέρον, Άλλων για το δικό μας Έτσι Επομένως... εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε αυτό. Το αύριο Και.. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι γιατί λέγαμε για το φόβο ουσιαστικά, έτσι, mm -hmm. πώς να το φόβο. Εγώ νομίζω ότι ο φόβος νικέται έτσι. Δηλαδή, πέταω τη συσκευή, κλείνω το ραδιόφωνο, εκτός και αν υπάρχει κάποιος σταθμός που ξέρω όπως είναι το ε, Ear παράδειγμα, που έχει παραμείνει ναι, ναι. Ε, μέχρι, στιγμής, μέχρι να το κλείσουμε και αυτό. Ε, το πλατιάρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. θα Ναι, ναι, βέβαια. Και να αντλήσω πληροφορίε από το διαδίκτυο με μεγάλη προσοχή, από βιβλία με μεγάλη προσοχή. Και κυρίω να μιλάω με τους ανθρώπους, Θα συναμιλώ με τον εαυτό μου, το ίστρος και κατόπιν με τους άλλους ανθρώπους. Και θα δω ότι δεν είμαι μονός μου. Ότι αυτά που μου συμβαίνουν εμένα συμβαίνουν και σε άλλους Και μαζί να σκεφτούμε πράγματα. Εμεί, α πούμε, είμαστε μέλη μια συνέλευση. Mm -hmm. Και πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει αυτό στη συνέλευση. Και εμεί στη συνέλευση δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι γεγονό. Άρα, ε, το δεν φοβόμαστε εξ αρχή, σταδιακά ο φόβο άρχισε να συρρυκνώνεται, να συρρυκνώνεται τόσο που στο ναι. τέλο πραγματικά έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή... Και νομίζω για δύο βασικού λόγου. Ο ένα είναι ότι δεν νιώθουμε μόνοι μα. Mm -hmm. Και ο άλλο είναι ότι δρούμε. Είμαστε όντα δρόντα. Είμαστε λοιπόν, σε ναι, δράση, δηλαδή κάθε φορά θα κάνουμε μια δράση. Μπορεί αυτή η δράση. Ε, να μην είναι ξέρω, κάτι εντυπωσιακό κάτι κλπ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι κάτι. Νιώθουμε ότι κάτι κάνουμε να πάμε προς το όνειρό μας. Mm -hmm. Αυτό είναι, και αυτό έρωτα. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω τι παίζει τόση ώρα εδώ, παίζουν διάφορα, δεν έχει και ένα παγνάκι, τι έχει δει, τι παίζει αν είναι μισή μου καρδιά και τα λοιπά ε, θα τα αφήσουμε αυτό να παίξει και το επόμενο και θα επανέλθουμε εντάξει ναι, ναι, ναι. να καφνίσουμε κιόλα εδώ τα λέμε σε λίγο λοιπόν Κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματά Για τρε την κάθε Αυγή, την κάθε Αυγή για Πρέψαμε λοιπόν εδώ πέρα και λέγαμε για το φόβο και όλα αυτά, mm -hmm. λέγαμε πώς θα νομικά κάνουμε το φόβο, ότι πρέπει να συνταχθούμε σε κοινότητε, και να πούμε κάτι τώρα, ευκαιρία της επετείου Ναι 25ης yeah. 25 Μαρτίου, που δεν είπαμε το όχι στους Ιταλούς, Τι; την 25η Μαρτίου, δεν είπαμε το όχι στους Ιταλούς, έγινε Επανάσταση του 21. Δεν έγινε στην Αγία Λάβρα, ξεκίνησε αλλού, mm. μέρες πριν, καιρό πριν κτλ. Και Εδώ μεταξύ να πούμε ότι μέχρι να γίνει η επανάσταση γνωστή του 2021 έχουν προηγηθεί πολλές εξεγέρσεις κτλ. Mm. Mm -hmm. ε, επαναστάσεις που προδόθηκαν, ε, βέβαια δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτές, mm. Υπήρξαν όμως. Και να πούμε ότι ο Πολοπετρόλης δεν σκιάχτηκε, δεν φοβηθήκε και αν δεν υπήρχε ο κολοκτρόνιο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Όμω ο, ο κύριο Φίλης, ο Υπουργό Παιδεία, λοιπόν, να πούμε γι' αυτό, γιατί έχω και φίλου εκπαιδευτικού, οι οποίοι θα, θα μου πούνε τι χαρούμενοι που είναι και τι ωραίο μήνυμα που έστειλε ο Φίλης. Έτυχε να το ακούσω κι εγώ σήμερα, εσύ δεν το άκουσε. Άκουσα λοιπόν αυτό το μήνυμα του Φίλη, το οποίο ήταν ένα λήψιμο από πάνω μέχρι κάτω στους εκπαιδευτικού, διότι προφανώ ψάχνουν για εκλογική πελατεία. Όμω, ε, λέει, διαβάζουμε εδώ πέρα στο Planet News, ο Υπουργό Παιδεία μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, που είχε πει yeah, το γνωστό κτλ., ξαναγράφει την ιστορία. Να αναστοχαστούμε πώ θέλουμε το σχολείο και την κοινωνία μα, μας καλεί ο Δήκο Φίλη στο μήνυμά του για την επέτειο τη Επανάσταση του 2021, το οποίο διαβάστηκε σήμερα στα σχολεία. Ο Υπουργό Παιδεία αναφέρεται στον Κοραή και τον Καποδίστρια και πλέκει το εγκόμιο των δασκάλων, που τον 19ο αιώνα. Και έω τα μέσα του 20ου αιώνα πήγαν στα πιο απρόσιτα μέρη όπου δεν υπήρχε ακόμη συγκοινωνία, μάλιστα, για να χτίσουν με τα χέρια του σχολεία να διδάξουν γενιέ γενναιών, να οργανώσουν μαθητικέ κοινότητε, να γίνουν τα στηρίγματα των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα, συνδέει την παιδεία με την έξοδα από την κρίση, λέγοντα ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη εκείνη που θα βγάλει την ελληνική κοινωνία από τη βαθιά κρίση. <Υπό> <davon> η ε, μεταρρύθμιση, yeah. μάλιστα. Που θα τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει με ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια στι νέε κρίσιμε συνθήκε που ορίζει η προσφυγική κρίση. Mm -hmm. Κάναμε επανάσταση κατά και δημιουργήθηκε νέο έθνος. Κατά Μάλιστα. <laughs> Ωστόσο, <laughs> αν και μιλά για επανάσταση των Ελλήνων, στο μήνυμά του προ του μαθητέ, απουσιάζει παντελώ κάθε αναφορά στο Τουρκουκρατία και 400 χρόνια σκλαβιά πριν την απελευθέρωση των Ελλήνων με αίμα και θυσίε. Και επιπλέον, ο κύριο Φίλη ξαναγράφει την ιστορία μιλώντα στου μαθητέ. Για καινούριο έθνο που δημιουργήθηκε από την Επανάσταση, δίνοντα την εντύπωση ότι δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνικού έθνου από το 100 χρόνια και σήμερα. Λοιπόν, Ωραία αυτά μράμα, λοιπόν. Ναι. Ωραία, λυβέως, παιδείας, ε... Βεβαίως, παιδείας, ο Υπουργό Παιδεία. Βεβαίω. Ο Υπουργό Παιδεία, εξαίρετο. Ο πρώτο ο κύριο, δεν είναι ο ταξίτη. Ο που όμω πολύ με τον ίδιο αυτοκινητόδρομο, δεν Α βέβαια, Την παρουσίαση του, το καλό του. ναι. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά, Πολλά, oh, πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά. <σίλει> ε, λοιπόν, όλο λοιπόν περίμενα και εγώ να ακούσω. Α πούμε, άκουγα αυτέ τι αλλιέ. Και δεν μπορούσα να μιλήσω, να πω και τίποτα βεβαίω, και τα άκουσα. Ε, στην ουσία, για την επανάσταση ήταν αυτά που είπαμε, δηλαδή, ότι άκουσε, και όλο ούτε, το πανάστα. άλλο είναι ένα γλύψιμο για του δασκάλου. Mm. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένοι οι που το άκουσαν. Είπανε, επιτέλου μετά από τόσα χρόνια. Κάποιο λέει ότι και εμεί οι δάσκαλοι τα λοιπά. Τώρα, το γεγονό ότι πληρώνουν έμφυλη, ότι του έχουν κόψει τα μισθά. Ε, το γεγονό ότι, ότι αν χρειάζονται κάποιον αναπληρωτή καθηγητή ή οτιδήποτε κτλ. Δεν διορίζονται καινούργιοι, δεν, δεν, mm -hmm. δεν είναι και αυτά. Δεν καλύπτουν τα κενά αυτή τη στιγμή, διότι το απαγορεύουν οι θεσμοί. Και κανέναν άλλο είναι, βεβαίω, μα τα Λοιπόν, ε, το γεγονό ότι του εκπαιδευτικού θα του πάνε το έχει καμία σημασία, διότι ο φίλο του ήταν μπράβο. Ευτυχώ που υπάρχετε και εσεί και έχουμε σχολείο. <σ tweaking> <ụbreaker> Μάλιστα, κάτω από τι νέε συνθήκε. Είναι σπουδαίο να έχει ένα τέτοιο καλό υπουργό. Ένα τέτοιο καλό άνθρωπο, Θάνετε και εγώ περήφανο, πρώτη φορά φασιστερά. Τι έκαθα Τίποτα, σκέφτομαι όλα αυτά. Ναι. Εγώ πάντων, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αφού κάναμε την επανάσκεψη του 21. Δεν φοβηθήκανε. Και δεν χρειάστηκαν και κανέναν φίλο να του δώσει συγχαρητήρια. Ναι. Και δεν είχαν και τηλεόραση για το σημαντικό έτσι. Ναι, ναι έτσι, βέβαια. Γιατί θα έβγαινε ο Μπάμπη εκεί, θα έβγαινε ο Άρης, Θα λέγανε τι πράγματα είναι αυτά. Κάτι βράχο ότι πούμε, τρομοκράτε, τσιχαντιστέ, ξεσηκωθήκανε. Α πούμε και τα βάζουμε με του καλού του χιούχου. Ναι, ναι. Που προσπαθούσαν να μα πούνε από το Sky τότε αν <laughs> Με τον Βερεμή, τον άνθρωπο του Ελιαμέτ και τη yeah. Λέσχη yeah. Μπίλντερμπεργκ και όλου αυτού mm -hmm. του καλού ανθρώπου, τον, τον υπέροχο μεγάλο μα λογοτέχνη Τσατσόπουλο. Τσάτσόπουλος, Τατσ, Ναι. Yeah. Που έχει πάρει τη μισή Αθήνα. Mm -hmm. Μισό λεγανοπέδιο. Ναι. Με πόσο αξιοπρεπεί άνθρωποι, α πούμε, των γραμμάτων, των πανεπιστημιακών κλπ, ήρθαρε να μα πούνε ότι αν δεν υπήρχε ο διαφωτισμό σε επανάσταση, δεν θα υπήρχε. Ναι, ναι, ναι, είναι γεγονό αυτό. Είναι γεγονό αυτό, βεβαίω. Δεν mm -hmm. υπήρχε διαπολιτισμό. Οι μεγάλοι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, α πούμε, μα εκπολίτησαν. Δεν θα είχαμε έθνος και. Μα και τώρα πόσο πολιτισμένα εξώνουν του πράκτε του. Δηλαδή, να έχει συγκλονίσει το... αυτό ο πολιτισμό του. Του καταλαβαίνει ότι είναι πολιτισμένοι, και από ναι. που φοράνε οι στρατιώτε και οι βέβαια, αστυνομικοί. Βέβαια, και τους, α, πούμε, βλέπεις, καλύς, οι από ναι, τους, ναι, ναι, είναι Πολύ εκλεκτισμένα. Τα σκυλιά του, α πούμε, Πόσο περιποιημένα τα σκυλιά του. Δεν είναι έτσι, όπω να είναι, ξέρω εγώ. Mm. Οι πράκτε του είναι γυαλιστέροι. Βέβαια. βέβαια. Ο τρόπο που συμπεριφέρονται είναι πολιτισμένο. Αυτή, αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του διακωτισμού και ευτυχώ που υπήρξαν αυτοί και κάναμε Επανάσταση και ο δεν θα κάνω. Θα μου πει βεβαίω τόσε εξεγέρσει που κάνανε οι Έλληνε πριν το διακωτισμό, γι' αυτό αποδείχθανε. Γιατί δεν είχε υπάρξει ο το διακωτισμό να του διαφορήσει. Γιατί δεν υπήρχε ο διακωτισμό να του διαφορήσει, πώ να κάνουν την αποκλήση. Τα συνταγά έτσι λοιπόν. Είχαν βγει λοιπόν αυτοί τότε και είχαν πει ότι ήταν ασφαγιά ο κολοκτρόνη. Δευτός, ε. Δηλαδή Άρα, όλα αυτά τα, τα πεδομαζόματα και όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια με ε, ε, δε δε δε δε δε το δεν μετράνε αυτά. Δεν ήταν αυτά γιατί ξεσχονόντουσαν, καλά του κάνανε. Δεν δεν ξέρω το χαρά Και τώρα, πλήρωσε το χαρά τη, το Και τώρα, το κεφάλι. Θα ευρωπαϊκό ίσως, που θα σου πει και η τηλεόραση ότι ήρθε. Μπράβο, ναι, ναι. Και θα σου πει και πώς να το κάνεις, πότε να το κάνεις και όλα αυτά τα πράγματα. Κατά πέρα διάφορα πράγματα χτυπάνε, δεν ξέρω τι είναι, μάλλον. Mm. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> Από κάποια βρεσβεία, <πρασβή, laughs> ας πούμε. <laughs> ναι. Λοιπόν, ε... έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τότε σκάι και επαναστάτησαν. Και τα έβαλαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το πρέπει να πούμε ότι αυτή η επανάσταση σοβαρά τώρα mm -hmm. ε, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιες επανάσταση στο σύγχρονο κόσμο. Τη Επανάσταση εννοώ του 21, όπου πραγματικά πέντεξε ότι σηκώθηκαν και τάβαλαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, mm -hmm. ναι, mm -hmm. Ναι. Λοιπόν, ε, καλό είναι να μελετήσουμε την ιστορία μα. Έχει γράψει ο καραμπελιά. Ένα τετράτομο έργο. Το βλέπει λιγάκι εκεί πέρα. Για φέρτο αν θέλει λίγο. Ε, αυτό που γράφει το 1821 τη γράφει Α, αυτό. Mm -hmm. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Έχει γράψει λοιπόν ο Καραμπελιά. Έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα και έχει γράψει και ένα άλλο βιβλίο που λέει Συνοστιστήκαμε. Ε, συνοστισμένη στο ζάλογο». Απάντα ah, το τη <Ρε> και γιατί είχαν βγει, είχαν βγει σαλόνι, και είχαν πει ο κορονοϊό του Σαλόμου, δεν υπήρχε κτλ. Και παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο ιστορικά στοιχεία, όχι Ελλήνων, ξένων και περιηγητών ναι. και άλλων, mm -hmm. που λένε περιγράφουν και του Σουλιώτε, γιατί είχαν βγει στο Σκαϊκ και λέγανε: Α πούμε, εντάξει, σιγά τώρα μην πούμε ότι οι Σουλιώτε θα κατασταθούν. Παραπατήσανε, παραπατήσανε και πέσανε, αν πάνε <Ρε> τον κόρο. Οι Σουλιώτε, α πούμε, ξέρω παραπατήσανε και πέσανε, και κάτι τέτοια, α πούμε. Και, <Ρε> λοιπόν, αποδεικνύει ε, λοιπόν ντοκιμέντα ιστορικά. Όχι Ελλήνων αλλά ξένων, όχι αυτού που γράφουν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δηλαδή τον και τον το Παπαργόπουλο και αυτά, με ξένου ιστορικού και περιήτητε που περιγράφουν για εκείνη την περίοδο. Θυμάστε, α πούμε, που είχαν βγει και από έναν σύλλογο και τα είχαν βάλει κάτι αλήθειε τέτοιε. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, ο καραμπελιά του, εντάξει, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα αυτά που λέει ε, όχι, Εντάξει. Εντάξει, ε, εντάξει, εντάξει είναι το Άρδιν και. Έχει εδώ πέρα η διαμόρφωση του νεότερου Ελληνισμού. 1204-1922 είναι το συγκεκριμένο που κρατάω στα χέρια μου. Ε, μάλλον όχι, αυτό εδώ πέρα μιλάει για την παλιγενεσία. Λοιπόν, έχει γράψει όμω έναν τριωκράτομο όπου μιλάει από το 1204, δηλαδή γιατί ξεκινάει από το 1204, είναι η πρώτη, πρώτη, πρώτη Σεβροπορία. Δηλαδή, ναι. οι πολιτισμένοι οι αυροπέοι, mm. την υπέφτουν στο απολύτωτο Βυζάντιο και έκτοτε α πούμε. Ξεκινάει μια σκλαβιά για του ελληνικού πληθυσμούς που βρίσκονται και στο Βυζάντιο και εδώ στον ευρύτερο ευρύτερη, χώρο, περιοχή. ευρύτερη περιοχή κτλ. Όπου έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αποδεικνύει βεβαίως εδώ, πάλι με ντοκουμέντα, με έγγραφα κτλ, ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να κάνουν τόσο καλά όσο μας είπαν στο Sky επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ορθοκρατίας. Τέλο πάντων, καλό είναι λοιπόν να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία μα από διάφορε πηγέ, να διασταυρώσουμε πληροφορίε. Γιατί εντάξει, αυτό που λέω εγώ τώρα δεν σημαίνει τίποτα για αυτό που λέω καραπελιά, αυτό που λέω, ξέρω εγώ, το. πώς το είπαμε, το Ελιαμέκο. Το... Βερεμή. Βερεμή, α πούμε. Βερεμή, δεν ξέρω πώ Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, το θέμα είναι να διασταυρώσουμε κάθε φορά τι πληροφορίε. Και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μα. Εντάξει, πάντως αυτό που θεωρώ ότι είναι κοινό τόπο λίγο πολύ είναι το γεγονό ότι ένα υπόγειο λαό του νομίζω ότι περνάει και καλά. Γιατί το λες αυτό. <laughs> δηλαδή δεν είναι καλά τα τώρα. <laughs> Τρίκαλα, όχι καλά απλά. Τρίκαλα. Τρί τρί Μπράβο. Τρί <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, πάμε <laughs> να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι και μετά να αντιρρήσουμε <laughs> να πούμε τα τελευταία μα και να κάνουμε και την αποφώνηση, Α, ναι. γιατί νομίζω ότι μετά έχετε και εκπομπή. Αν όλα πάνε καλά. Ναι, ναι, θα τη Ωραία. Went up the hill, get a bear. Πούμε, λοιπόν. για πε, mm -hmm. πώ να αφήσουμε τον κόσμο, Με τι να τον αφήσουμε, τι να κάνουμε. Ε, είναι κάτι ωραίο πάντω, το μόνο σίγουρο. Με κάτι ωραίο, έτσι. Αισόδοξο. Mm -hmm. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε ήταν αισιόδοξα. Ναι, Και έτσι πρέπει να κλείσουμε τώρα. Πρέπει να κλείσουμε αισιόδοξα, λε, έτσι. Θα δούμε πώ θα διαφημίσει. Κάτι κέρδισε ο κόσμο από αυτό, ρε παιδί μου. <laughs> σε καλό να σου βγει. Σε καλό να mm -hmm. <laughs> Σκέφτομαι, ξέρει. Σκέφτομαι κάτι καλό. Όχι καλό. Προσπαθώ να σκεφτώ και δεν βρίσκω. Δεν πρόβλημα αυτό. Τότε, τι με έγινε το έπαιξε να θυμάσαι τη διαφήμιση. Όχι, δεν τη θυμάμαι. Αν είναι, δεν θυμάσαι, δεν τη βλέπω. Σωστά. Πάρα πολλά χρόνια που έχω δει. Αυτή είναι πολύ παλιά. Είναι τουλάχιστον 6-7 χρόνια διαφήμιση. Ναι, ναι. Εγώ έχω πετάξει τη συσκευή εδώ για 15 χρόνια. Καλά, Άρα. Ούτε καν. Ούτε, Ούτε κατά διάρκεια. <laughs> <Εδώ. laughs> Τέλο πάντων, <laughs> το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν είναι ότι μία κούφταξε βράχο ότι κατάφεραν και απελευθερώθηκαν. Α mm. σε τι έγινε μετά. Να το ναι. συζητήσουμε και το άλλο ερώτηση, και σήμερα ερώτηση, κτλ. Άντάξει, μπορούμε να Κάναν άλλη δουλειά του, α πούμε, από ναι. το αριστερό. Αλλά <laughs> γιατί απέτυχε όμω η εφάναστηση, να το πούμε. Γιατί απέτυχε. Διότι ο κόσμο δεν είχε ονειρευτεί ω θέλει να αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Πρέπει να ονειρευτούμε πώ θέλουμε να ζήσουμε. Το μετά, το μετά τη επανάσταση δεν είχαν ονειρευτεί. Ξέραν ότι θέλουν να επαναστατήσουν, ότι θέλουν να δείξουν του Τούρκου, αλλά το μετά δεν το είχαν ονειρευτεί Δεν το είχαν ονειρευτεί τότε. Και ερχόντουσαν διάφοροι τότε, σαν διαφημιστέ και του λέγανε: Μπορείτε να ζήσετε έτσι και έτσι και έτσι και τα όλα αυτά. Πρέπει Μεγάλης λοιπόν. Ναι, πρέπει να ονειρευτούμε λοιπόν το αύριο. Και επίσης, πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, γιατί μου το λένε συνεχώς μου, δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος oh, αυτό, δηλαδή, να μην είναι σαν και αυτούς τους που Όχι, δεν θα βρεθεί κανένας άνθρωπος. Είμαστε όλοι εμείς εδώ πέρα, είμαστε όλοι εμείς, που μέσα από τον κόσμο θα προκύψουν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να αποφασίζουν σω κάποιο να βρεθεί για να ηγηθεί κάποια σκύνηση ή οτιδήποτε και τα λοιπά να αντιπροσωπεύσει, να εκπροσωπήσει. Αλλά όχι να αποφασίσει εκείνο. Ναι. Κανένα δεν θα βρεθεί. Ένα μόνο του μπορεί. να αυτό είναι και αυτό. Κανένα και έτσι μπορεί να μην γίνει. Να εξαγοραστεί ή οτιδήποτε. Ναι. Πώ είναι αυτή τώρα εδώ πέρα, Εκδιαζόμενη και χρηματιζόμενοι mm -hmm. και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πούμε έτσι. Ναι. έτσι. Απλά σε όσο λιγότερα χέρια συγκεντρώνουν τη τόσο είναι πιο αυτά τα χέρια να διαφαρούν. Αν δεν είναι διεφθαρμένα εξ εξασπίσει. Η εξουσία από μόνη τη ναι. αρχίσει τα, τα ξέρουμε, α πούμε, εκείνο στόχο. Ναι. Επομένω να μην τα συζητάμε. Με πάση περιπτώσει, όλα τα πάνε καλά, η επανάσταση θα γίνει. <Τι> δεν ξέρω αν θα την προλάβουμε εμεί. <Τι> Έχουμε και το παράδειγμα <Τι> των απατρίσκων. Βεβαίω. Έτσι. Αν μια κούφτα ή θα ας α πούμε, τα έβαλαν με την αμερική στην ουσία <Τι> με το κούφτο. Έχουμε το παράδειγμα τη κούπα. Επίση, ναι. έχουμε το παράδειγμα ναι. του Τσεγκεβάρα ο οποίο με 7 ανθρώπου, 11 δεν θυμάμαι πόσου, ξεκίνησε Αντάρτικο. Ασχέτω σαν τον, τον φάγανε. Φάγαν, υπήρξαν προβλήματα που έπρεπε να ναι. έχουν προβλεφθεί, δεν προβλέφθηκαν και γι' αυτό συνέβη αυτό. Όμω, δεν χρειάζεται πολύ. Εδώ έχουμε το παράδειγμα του Άρη, του Αληθεώτη, που μόνο του ξεκίνησε μια ολόκληρη πορεία και έφτασε. Ε... Α, να πω και κάτι εδώ πέρα. Mm -hmm. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για την αντίσταση, μιλάμε για την αντίσταση. Στον κόσμο τι λέει, τον εμφύλιο. Ναι, για τον εμφύλιο, Συνεχώς. Συνεχώ αυ αυτή η. αυτή προπαγάνδα έχει Αυτή η προπαγάνδα, αυτή η προπαγάνδα ας πούμε, παίζει από του πολιτικού, από τα πες, κανάλια, πες. Από, από. και μιλάμε για τον εμφύλιο. Δηλαδή αυτό έχει μείνει από την αντίσταση των Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Η αντίσταση των Ελλήνων. Δεν ήταν ο Ήταν η αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στου Γερμανού. Ήταν ένα από τα ισχυρότερα αντάρτικα που φτιάχτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο mm -hmm. Πόλεμο, αν όχι το ισχυρότερο. Ναι. Το ισχυρότερο Αντάρτικο ήταν, όχι ε, ένα ότι το, ισχυρότερο. Ισχυρότερο. Ήταν το ισχυρότερο. Ήταν το ισχυρότερο Αντάρτικο, το πιο οργανωμένο και έφτασαν, έφτασε το απελευθερωτικό κίνημα αυτό έξω από την Αθήνα. Και το Κουκουέ μαζί με το γέρο της Δημοκρατίας ναι. το ξεπούλησαν. Να τα λέμε κι αυτά. Λέμε κι αυτά. Λέμε. Και ο Άρης βρέθηκε να είναι Προδότη. Έτσι. Και όχι τον Κουκουέ, -E, τον παρέδο στα το όπλα. <στοίλαι> ναι. στη λοιπόν, πας πάση περιπτώσει μπορεί να κάποιοι να μην μασταναχωρηθούν, αλλά εντάξει. Του ναι, ναι, αγαπάμε, δεν έχει σημασία, οι συναγωνιστέ είναι. Ναι. Ναι, ναι. Όμω, για την ηγεσία μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε γιατί, για τον κόσμο που πολέμησε και έδωσε και αργότερα στα νησιά ναι. Ναι, ναι, και τέτοια, μιλάμε ναι. για την ηγεσία. Mm -hmm. Η ηγεσία λοιπόν, ξεπούλησε τον αγώνα, ο γένο τη δημοκρατία που τον περνεύουν και τον κάνουν το δείγμα. Επίση το ξεφύγισε, α πούμε, και παρέδωσαν οι άνθρωποι τα όπλα. Α, το θετικό είναι ότι τελικά πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν κάτι πολύ μεγάλο, τεράστιο, mm -hmm. αρκεί να ονειρευτούν τι θέλουν μετά. Πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν που θα σα αφήσουμε, θα ακολουθήσει υπάρξει Γερμανικα με τη Βασιλική και τον πάνω τον Παπαδομανολάκη, ο οποίο έχει έρθει τον βλέπω. Σαν να συνομιλούσα με τον Άρη, έχει μια φλόγα στα μάτια, Α. λες να είναι από την πεζοπορία που έκανες, Α. μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, ε, φι πολλά φιλιά από μένα και ε, σε αναμόνη ε, της Παπς Γερμανικα. Φιλιά από μένα. Φιλιά. In the evening.